Έχουμε ένα προβληματάκι από χτε το βράδυ. Η δηλαδή ΡΕΗ είχε ένα θέμα και μα άφησε χωρί ρεύμα στου αφαναλωτέ. Από χτε το βράδυ είναι χτε λειτουργία. Προσπαθούν τα παιδιά δηλαδή, να φτιάξουν τη ζημιά που έχει προκληθεί. Επιστεύω άμεσα να φτιαχτεί και να λειτουργήσει πάλι το εργοστάσιο τη αφαναλώτωση για να μην έχουμε θέμα με το νερό που έχουν αποκατασταθεί οι ζημιέ στι αφαναλωτέ. Αυτή τη στιγμή παράγουμε περίπου τα 90 κιβικά την ώρα. Ε, αλλά αυτό το ότι μας παίρνει από κάτω πάλι γιατί είναι μια χασούρα γύρω στα χιλιά κυβικά μέχρι τώρα έτσι. αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έχουμε, απο, έχουμε αποτυχεύσει κάποια, κάποιο ε, κυβικά νερού και δεν έχουμε θέμα για την ώρα πιστεύω να φτιαχτεί πολύ σύντομα η ζημιά και να μην έχουμε πρόβλημα το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι άλλο γιατί από χτες η ΔΕΗ έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗΑς, στην Άρθα και στην Εθνική, οπότε καταλαβαίνετε ότι ούτε μισθοσία θα μπορεί να γίνει σε λίγο, αλλά ούτε και προμήθειες χημικών για τη λειτουργία των αφαλατώσεων, ούτε ανταλλακτικά. Οπότε θα αναγκαστούμε πολύ σύντομα να κλείσουμε το εργοστάσιο. Ήδη εγώ έχω ενημερώσει τον ένα από τους βουλευτέ του Δεκανής, τον κύριο Σαντωνιό, ήδη έχω ενημερώσει τον κύριο Γενικό στη Μητελήνη, και σήμερα το έκανα και έγραφο και το ζητάω δρομολόγηση σε καθημερινή βάση υδροφόρου πλοίου για τι ανάγκε του νησιού Που αυτό το κόστος θα είναι περίπου 600.000 ευρώ το μήνα Όσο χρωστά, χρωστάμε εμείς αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ Πόσα χρωστάμε στη ΔΕΗ? 600.000 ευρώ για πόσα χρόνια είναι αυτό το ποσό Εμείς ε, δεν είναι χρόνια, δίνουμε Είναι 30.000 περίπου το μήνα το κόστος λειτουργίας των αφανατώσεων Οπότε είναι γύρω στα 2 χρόνια, αλλά δεν είναι 2 χρόνια Είναι 7 χρόνια σε λειτουργία αφανατώσης Δίνουμε κάποια χρήματα, ε, παίρνουμε πίσω τόσο χρόνο Και πάλι δίνουμε κάποια χρήματα και πάλι το ίδιο, το ίδιο. Αλλά δεν μπορεί, δεν είναι τα πορετικά τα χρήματα που εισπράττει η ΒΕΙΑΣ από τον κόσμο ένα ε, λεπτό. Το πόσιο πόσιο η νερό δεν πρέπει να είναι ανταποδοτικό το έσοδο αυτό. Δεν, δεν είναι μπορεί. Πρέπει να το βάλω 3 ευρώ.